Αύριο, που όπως είναι γνωστόν έχουμε την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού γι' αυτό άλλωστε λέγεται και Σταυροπροσκυνήσεως η Κυριακή πολλοί χριστιανοί την έχουν συγχύσει αυτή την Κυριακή και τη συνδέουν με την εορτή του Τιμίου Σταυρού που εορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου και όπως τότε και το ξέρουμε όλοι αυτό οποιαδήποτε ημέρα και να πέσει του Τιμίου Σταυρού τότε του Σεπτέμβρη δηλαδή υπάρχει απόλυτος νηστεία ή όπως λέγει η Εκκλησία μας ξυροφαγία όταν είναι Καθημερινή ημέρα και μόνον Σάββατο και Κυριακή επιτρέπεται λάδι Έτσι έχουν συγχύσει και την αυριανή ημέρα Και κάθε τόσο μας ερωτούν Εάν αυτή την ημέρα τρώμε ή δεν τρώμε Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους λοιπόν Δεν έχει καμία σχέση η μία εορτή με την άλλη Παρά μόνο ότι προσκυνείται ο Τίμιος Σταυρός Βεβαίω συμπτωματικά έχουμε την ίδια εορτή, την ίδια νηστεία. Και λέγω συμπτωματικά διότι είμαστε μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή. Και ούτως ή άλλως επειδή πέφτει ή άλλω επειδή πέφτει Κυριακή θα φάμε λάδι. Όμω την άλλη εορτή που δεν τρώμε ούτε λάδι, αλλά όταν πέσει πάνω Σαββατοκύριακο τρώμε λάδι. Μην ξεχνάμε ότι είναι καιρός, είναι οι μέρες που τρώμε. Δηλαδή τον Σεπτέμβρη δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νηστεία, δεν είναι κάποια περίοδος νηστείας. Αυτό θέλω να πω. Συνεπώς, δεν έχουν καμία σχέση μία εορτή με την άλλη από πλευράς νηστείας. Απλώς βρισκόμαστε τώρα μέσα στην περίοδο της Αγίας Τεσσαρακοστής και είναι λογικό να νηστεύουμε. Δεν νηστεύουμε δηλαδή μόνον χάρη του Τιμίου Σταυρού, νηστεύουμε γιατί είναι η ορτή της Αγίας Τεσσαρακοστής, γιατί είναι νηστεία. Όμως, ποιοι ερωτούν, αυτοί, μπράβο, αυτοί που δεν νηστεύουν. Ερωτούν αυτοί οι οποίοι δεν κρατούν καθόλου την Αγία Τεσσαρακοστή και όταν έρχεται η ορτή της Σταυροπροσκυνής, ρωτάνε, «Αύριο Απάντηση λοιπόν. Δεν θα σου πω για αύριο, θα σου πω για όλο τον άλλο καιρό που τρώσε, ενώ δεν πρέπει να τρώσει. Αυτή είναι η απάντησή μας Η Κυριακή τη Σταυροπροσκηνήσεω δεν έχει καμία διαφορά ούτε από την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Δευτέρα των νησιών, ούτε από τον πιο προηγούμενη που ήταν η Πρώτη των νησιών, ούτε από την επόμενη. Που θα είναι η τετάρτη των νηστιών, ούτε από τη μεθεπόμενη που θα είναι η πέμπτη των νηστιών. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Και θα σας πω στη συνέχεια γιατί προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό. Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως δεν έχει καμία σχέση, επαναλαμβάνω, με την εορτή του Τίμιου Σταυρού. Επομένως πονηρός ερωτούν αυτοί που ερωτούν αν τρώνε ή δεν τρώνε. Δεν τρώμε φυσικά, όχι διότι κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει αυτή την ημέρα, αλλά διότι είμαστε μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεν έχει καμία διαφορά από πλευράς νηστείας η Κυριακή αυτή από όλες τις άλλες Κυριακές, από τις πέντε εορ... Κυριακές, τις υπόλοιπε, τις πέντε Κυριακές των νηστείων. Και τότε τι σημασία έχει ο Τίμιος βλέπετε είναι στο μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής και όχι μόνο είναι στο μέσον όλη αυτή η εβδομάδα που μας μπαίνει έχει κάτι το ξεχωριστό όλη αυτή την εβδομάδα από σήμερα, από αύριο, σήμερα το βράδυ μάλλον μέχρι το άλλο Σάββατο το βράδυ προσκυνείται ότι, ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεσαία εβδομάδα της Αγίας γιατί γιατί καλούμεθα να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό, να πάρουμε δύναμη για να συνεχίσουμε και το υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Τίμιο Σταυρός δηλαδή εδώ υψώνεται για να πλησιάσουμε οι χριστιανοί, να προστινήσουμε και να πάρουμε την δύναμη που πρέπει για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής που όπως το αισθάνεστε όσοι και νηστεύετε και προσεύχεστε και συμμετέχετε στις ακολουθίες που είχαμε πει στην αρχή, είναι αρκετά δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο για όλους τους συνεπείς αγωνιστές. Και γι' αυτό ακριβώ ακριβώς το λόγο επαναλαμβάνω η Αγία μας Εκκλησία μας έχει δώσει τον Τίμιο Σταυρό στο μέσον της Αγίας Τεσσαρακουστής για να πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε, να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το, έργο, το αγωνιστικό έργο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Επομένως, αυτό ήθελα να διαφκρινίσω, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά όσον αφορά την νηστεία. Η νηστεία γίνεται κανονικότατα όπως όλες τις Κυριακές της Αγίας Τεσσαρακοστής, τρώμε δηλαδή μόνο λάδι και καμία απολύτω διαφορά. Ο Τίμιος Σταυρός έχει άλλο λόγο εδώ που προσκυνείται και σας τον εξήγησα είναι ο λόγος να προσκυνήσουμε για να πάρουμε δύναμη. Και επομένως επαναλαμβάνω πονηρός ερωτούν αυτοί που ερωτούν προκειμένου δήθεν να δείξουν μία ευλάβεια στον τίμιο Σταυρό. Να τους πείτε να δείξουν ευλάβεια στην Αγία Τεσσαρακοστή και ας αφήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Ας ρίξουν εκεί το βάρος, εκεί που καταπατούν την Ιστεία εκεί που ασεβούν, εκεί που δεν έχουν καμία σχέση με το πάθος του Κυρίου διότι δυστυχώς αυτοί θα είναι που θα τρέξουν πρώτοι μεθαύριο να πάνε να κλάψουν στο Σταυρό του Χριστού ενώ δεν έχουν καν συμμετάσχει στο, πάσχο, στο πάθος του Κυρίου το οποίο έχει αρχίσει για μας εδώ και 40 ημέρες και μετά από αυτά τα διευκρινιστικά Ερχόμαστε να συνεχίσουμε στο Ιερό Βιβλίο των Παριμιών του Σολομόντος και σα υπενθυμίζω ότι την περασμένη ομιλία μας, το περασμένο Σάββατο δηλαδή, ολοκληρώσαμε το 14ο κεφάλαιο του Ιερού αυτού βιβλίου με τους τρεις τελευταίους στίχους και στους τρεις αυτούς τελευταίους στίχους μας έδειξε ο Κύριος σημαντικά πράγματα ιδιαίτερο δε στον μεσαίο στίχο δηλαδή στον 34ο μας έδειξε θα έλεγα προφητικά πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στις ημέρε μας Και για να τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά, στον πρώτο εκ των τριών στίχων, τον 33 δηλαδή, μας είπε πού αναπάβεται η σοφία, πού αναπάβεται ο Κύριος, σε ποιες καρδιές αναπάβεται. Όλοι θέλουμε να έχουμε τον Χριστό μέσα μας, όλοι θέλουμε να έχουμε ενικούντα εν καρδιές ημών τον Κύριό μας, αλλά Άλλο το θέλω και άλλο το είμαι σε θέση να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Κύριος εδώ δεν βλέπει τι λες με τα λόγια σου. Ο Κύριος εδώ δεν βλέπει τι κομπάζοντας και κομποριμονώντας θέλεις. Ο Κύριος εδώ αναζητά την κατάσταση της ψυχής μας. Και σε εκείνη την ψυχή που έχει την κανονική και άριστη κατάσταση για να ενικήσει το πνεύμα το Άγιον μέσα της, εκεί πηγαίνει και αναπάβεται η χάρις του Θεού. <χω> Πώς θα μπει ο Θεός σε μια καρδιά γεμάτη πάθη σαν τη δικιά μου. Πώς θα μπει ο Θεός σε μια καρδιά γεμάτη πορνεία, γεμάτη μιχία; γεμάτη κλεψιά, γεμάτη απάτη, γεμάτη εγωισμό, γεμάτη ψέμα, γεμάτη κατακρίσεις mm. πως θα μπορέσει να μπει να αναπαυθεί ο Κύριος μέσα σε αυτή την καρδιά καρδία καθαράν κτίσον εν ο Θεός λέγει ο προφήτης Δαβίδ και τι συνεχίζει και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν Αφού δηλαδή μου φτιάξεις κύριε καρδίαν καθαράν στείλε τότε το πνεύμα του Άγιον να κατοικήσει μέσα στα εγκατά μου μέσα στην ψυχή μου μέσα στην καρδιά μου γιατί μόνο τότε μπορεί να μπει το πνεύμα του Άγιον Βλέπει ο προφήτης Δαβίδ ότι με τις δύο αμαρτίες τις φοβερές που έχει κάνει τον έχει εγκαταλείψει το πνεύμα του Άγιον Έχει φύγει ο Θεός από μέσα του. και γι' αυτό στην μετάνοια του καταλαβαίνει το που βρίσκεται εκείνο το σημείο προκειμένου να ξαναγυρίσει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του. Και τον βρίσκει ακριβώς στα λόγια αυτά. Καρδίαν καθαράν κτίσωνε εμεί ο Θεός. Μόνο σε μια καρδιά καθαρή μπορεί να μπει ο Θεός και να μείνει μέσα σε αυτήν. Επομένως, στην καλή καρδιά στην Άγια καρδιά του ανθρώπου εκείνου ο οποίος φυλάσσει την καρδιά του από αμαρτίες από βρωμερά έργα από έργα ανηθικότητος φαυλότητος σε εκείνη την καρδιά εκείνου του ανθρώπου θα αναπαυθεί η σοφία του Θεού εκείνος ο άνθρωπος θα γίνει δοχείων του Αγίου Πνεύματος και εκείνος ο άνθρωπος στη συνέχεια θα γίνει και ηχείον του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον άνθρωπο να επισκέπτεσαι για να σου μιλήσει. Εκείνος ο οποίος έχει καρδία καθαρά. Μη ψάχνεις τον μορφωμένο. Μη ψάχνεις τον πολυγραμματισμένο. Μη ψάχνεις εκείνον που έχει πολλά χαρτιά στα χέρια του και ξέρει πολλές γλώσσες. Του είδατε και του βλέπετε ακόμα αυτοί πρόδωσαν την Αγία μας πίστη όχι όλοι οι περισσότεροι αυτοί επούλησαν την Αγία μας πίστη αυτοί οι μορφωμένοι, αυτοί με τα χαρτιά και με τις γλώσσες να επισκέπτεσαι και να βλέπεις εκείνους οι οποίοι και να ακούς μάλλον εκείνους οι οποίοι πραγματικά έχουν Καρδία καθαρά μέσα στην οποία καρδιά μένει και αναπάβεται το πνεύμα του Θεού το άγιο. Όπως ήταν η καρδιά του Πατρός Παϊσίου, όπως ήταν η καρδιά του Πατρός Πορφυρίου, όπως ήταν οι καρδιές πολλών Αγίων ανδρών, τους οποίους αξιωθήκαμε να γνωρίσουμε και στις ημέρες μας, που δεν ξέραν γράμματα, που ήταν πολύ απλοϊκοί, που δεν ήξεραν να βάλουν την υπογραφή τους. Μια καρδιά σαν αυτή που γιορτάσαμε προχτέ στις 2 του Μαρτίου, εδώ και 20 μέρες περίπου, 25 μέρες, του Παπαπλανά, τον ξέρετε του Παπλανά, ε. αυτός λοιπόν ο Παππούλης που δεν ήξερε τίποτα, αυτός που ξεκίναγε τη λειτουργία από το πρωί και τελειώνει το βράδυ, αυτός που κυκλοφόραγε σαν παλαβό μέσα στην Αθήνα, με ένα σακούλι στον ώμο, και όταν άγγε στο σακούλι να δεις τι έχει μέσα δεν είχε λύρες αλλά είχε χαρτιά τα χαρτιά που του δίναν ο κόσμος για να διαβάζει τις λειτουργίες και δεν πέταγε ποτέ κανένα χαρτί σε όλα τα χρόνια της ζωής του και αρχίζε από τη νύχτα και τελείωνε σχεδόν την άλλη νύχτα και αυτή ήταν η δουλειά του να κάνει αυτές τις λειτουργίες λειτουργούσε καθημερινό. σε αυτή την καρδιά είχε αναπαυθεί ο Κύριος και αυτή την καρδιά ανέδειξε ως Αγία και αυτός είναι ο Άγιος ένας από τους Αγίους του 20ου αιώνα. που ακόμα και οι συντοπίδες του ακόμα και οι πατριώτες του ακόμα και αυ αυ αυτοί που τον εγνώρισαν δεν του είχαν δώσει καμία σημασία ένας παλαβούτσικος ένας καζομενούλης, ένας αποβλακωμένος ένα σαλός, τέτοια καρδιά, σαν το μακαρίτι του διδασκάλου μου, στο οποίο την αίθουσα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή και βρίσκομαι, την οποία θα τη γνωρίσετε μέσα από το βιβλίο που ήδη εκτυπώρετε και θα έρθει στα χέρια σας σε ένα μήνα περίπου. Εκεί θα δείτε τη μόρφωση, που πάει η μόρφωση και που πάντα τα γράμματα, και που πάνε οι τέχνες και που πάνε οι επιστήμες και που πάνε τα χαρτιά και που πάνε τα <coughs> Αυτοί οι άνθρωποι αναγνωρίστηκαν ο ηχεία του Αγίου Πνεύματος. Τι να τους κάνω από τους μορφωμένους σε αυτές τις καρδιές αναπαύθηκε η σοφία του Θεού. Σε αυτές που ήταν καθαρές καρδιές. Σε αυτές τις καρδιές που μέσα τους άστραψε το Πνεύμα το Άγιον και ακτινοβόλησε ο Λόγος του Θεού και στο δεύτερο στίχο σας είπα προφήτευσε ο δεύτερος στίχος προφητεύει αυτά που ζούμε σήμερα σας τον διαβάζω και πάλι δικαιοσύνη υψή έθνος ελασονούσι δε φυλάς αμαρτίε. όσο το έθνος μας εζούσε στην Αγιότητα Όσο το έθνος μας ζούσε στη δικαιοσύνη του Θεού, όσο το έθνος μας είχε ως κορονίδα, ως κορυφήν του την Αγία Τριάδα, όσο το έθνος και τον Βυζάντιο επίστευε στον Θεόν από τον αυτοκράτορα μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, το έθνος αυτό μεγαλουργούσε. Το έθνος αυτό άστραφτε εις τους και άστραφε στον τον κόσμο όλος. Από τη στιγμή που ευθάρει πνευματικά, από τη στιγμή που μπήκε η αμαρτία μέσα του, από τη στιγμή που η αμαρτία έγινε η πρώτη εργασία των πολιτών του, αυτό το έθνος έχασε και θα χάνει. Και χάνει και σήμερα. Και θα μικρύνει το έθνος, όπως σας το είπα και προχτές. Σημειώστε το, γράψτε το, δεν ξέρω τι κάνετε το. Θα το δείτε όμως και δυστυχώς είμαστε βρωμιάρδες και ελεηνοί και αμαρτωλοί και αυτά θα πικραθεί η καρδιά μας να τα δούμε στις ημέρες μας. Όπως και τα βλέπουμε. Για Μακεδονία συζητάτε. Για Μακεδονία. Ποια Μακεδονία. Και η Ήπειρος θα χαθεί και η Μακεδονία θα χαθεί και η Θράκη θα χαθεί. Και την Ελλάδα να τη μετράσει από τη Λάριστα και κάτι που σας είπα. Γιατί δεν είναι τα Σκόπια, δεν είναι οι Αλβανία, δεν είναι οι Τούρκοι, όσοι. Άλλοι είναι, ξέρεις ποιοι είναι, ξέρεις ποιοι είναι, άλλοι είναι, ξέρεις ποιοι είναι, οι αμαρτίες μας είναι. Ελασσονούν σοι φυλάς αμαρτίες. Οι αμαρτίες μας μίκρυναν τη φυλή μας. Εγώ σας το έχω πει κι άλλη φορά, εγώ πιστεύω το Λόγο του Θεού, Άλλο τα αμαρτήματά μου τι κάνουν. Αφήστε τα εκείνα ο Θεός να με λεήσει, να με λυπηθεί. Αυτό να έφτιασε στο Θεό, να με λυπηθεί. Αλλά τον πιστεύω το λόγο του Θεού. Θα μικρύνει, θα σβήσει η Ελλάδα από το χάρτη, και θα σβήσει εξαιτία των αμαρτιών του. Όπω και έσβησε κάποτε, ξέρετε που ήταν η Ελλάδα. Ξέρετε που ήταν, πριν από 100 χρόνια. Ξέρετε που ήταν η Ελλάδα. Πριν από 100 χρόνια. Τι λέγανε, ήτανε, ήταν λέει το κράτο, ήταν η Ελλάδα των πέντε υπήρων. Των, των, των τριών υπήρων, συγγνώμη, και των πέντε θαλασσών. Των τριών υπήρων και τον πέντε. Έπιανε τρει υπήρου, έπιανε η Ελλάδα. Αυτό που λέει σήμερα Βαλκάνια, τα μισά Βαλκάνια ήταν Ελλάδα. Και αυτό που λέει σήμερα Τουρκία, η μισή Τουρκία και ακόμα παραπέρα ήταν Ελλάδα. Γιατί μήκρινε το έθνο, εμένα ρωτάτε. Ρωτήστε την ιστορία να δείτε. Και μήκρινε και θα μικρύνει και θα σβήσει. Όχι γιατί το θέλει ο βρωμόπουλο φερακήθε, όχι αυτό, αλλά γιατί το επέτρεψαν οι αμαρτίες μας Αυτά είπαμε προχθές. Και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια. Να αρχίσουμε το 15ο κεφάλαιο των παρημιών του Σολομόντος και πρώτα ο Θεός θα ερμηνεύσουμε τους δύο πρώτους στίχους ως συνήθως. <κυρίζει> Διαβάζω. <κυρίζει> οργή, απόλυση και φρονήμους. Ξαναμιλήσαμε για την οργή. Είναι η κατάσταση εκείνη που περιέρχεσαι και χάνεις τα λογικά σου και χάνεις τον εαυτό σου εξαιτίας του πάθους αυτού μέσα σου που πολλές φορές, τι περισσότερες μάλλον φορές έχει κινητήριο δύναμη τον εγωισμό μας. Αυτή είναι η οργή. Η οργή που επειδή σε πρόσβαλαν Γίνεσαι θηρίο. Η οργή είναι εκείνο το αίσθημα, το συνέστημα που σε ανάβει, σε κάνει άλλον άνθρωπο. Επειδή κάποιο σου μίλησε άσχημα, επειδή κάποιο κατεπάτησε κάποιο από τα δικαιώματά σου, γίνεσαι Τούρκο. Οργή, απόλυση και φρονήμος Είδε τι λέει η οργή το αμάρτημα αυτό το φοβερό είναι σε θέση να κολλάσει και τους Άγιους να στείλει στην κόλαση και εκείνους τους ανθρώπους που αγωνίζονται τους εναρέτους ανθρώπους και εκείνοι αν δεν προσέξουν και εκείνοι αν δεν προσέξουν η είναι ικανή να τους ρίξει την κόλαση. Τι σας είχα πει, τα θυμάστε. Και αν δεν τα θυμάστε, να πάτε στο σπίτι να ανοίξετε το βιβλιαράκι μας, να δείτε τι είναι η οργή. Να ανοίξετε το βιβλιαράκι, για αυτό σας το έδωσα, όχι να το βάλετε στη βιβλιοθήκη, να το έχει και να το ανοίγεις και να βλέπεις. Περι τίνων αμαρτημάτων να μιλούμε. Οργή, απόλυση και φρονίμου, Η οργή κολλάζει και τους Άγιους. Γιατί μην νομίζει ότι ο Άγιος είναι απαθής. Μην νομίζει ότι ο Άγιος δεν μεταστρέφεται. Τι ήταν ο Πέτρος. Απόστολος του Χριστού ήτανε. Λίγο τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και έγινε αρνητής και προδότης. Οργή, απόλυση και φρονίμους Δικαιούσε να οργιστείς Ναι Είναι εκείνη η οργή που λέγει Ο προφήτης Δαβίδ και πάλι Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε Αλλά ποιος την έχει αυτή την οργή Ποιος μπορεί να καυκηθεί Να σηκώσει το χέρι του εδώ μέσα Και να πει οργίστηκα Αλλά δεν αμάρτησα Χαίρομαι και καλά έκανα που οργίστηκα Ποιο μπορεί να το σηκώσει εδώ πέρα το χέρι του το πει Κανείς. Γιατί για τους λόγους εκείνους που επιτρέπεται η οργή Δυστυχώς εμείς δεν είμαστε μέσα σε αυτούς τους λόγους Να οργιστείς γιατί Γιατί βλαστιμείτε το όνομα του Κυρίου Να οργιστείς ναι Δικαιω... Επιβάλλεται όχι δικαιούσε Επιβάλλεται να οργιστείς Επιβάλλεται Είναι χρέο να οργιστείς για την πλαστήμη σε κάποιος το όρβα του Κυρίου αλλά ποιος οργίζεται γι' αυτό τη συνηθίσαμε την πλαστήμια την ακούμε στα πεζαδρόμια, στις πλατείες, στους δρόμους δεν συγκινείται η καρδούλα μας, τίποτα να μου πλαστήμεις τη γυναίκα μου να μου πλαστήμεις το παιδί μου να μου πλαστήμεις τον άντρε μου ο Τούρκος Ω, ο... Σπαθή, μα βγάζω να τον σφάξω Σου βλαστήμησαν τον Θεό σου τον Κύριό μας τον αληθινό Θεό και δεν, δεν, δεν ενοχλείσαι όχι <Και> τότε οργίστηκε ο Κύριος <Και> όταν είδε τον αόνα βεβηλώνεται <Και> ποιος οργίστηκε όταν είδε τον Πατριάρχη να φέρνει τον Πάπα μέσα στην Εκκλησία ποιος <Και> τι μας νοιάζει μας έτσι μου είπε ένας δεσπότης. Έτσι μου είπε ένας δεσπότης. <scratches> Όταν τον πήρα εκείνες τις συγκλονιστικές ώρες και του λέω τι πράγματα είναι αυτά λεωδέσποτα που βλέπουμε εμείς σαν στα μάτια μας τι μας νοιάζει μας, τι μας νοιάζει, τι ανακατεύεσαι τώρα εσύ, τι ανακατεύεσαι. Του λέω σοβαρολογείς, τι είναι προσωπική μου υπόθεση είναι αυτό Τι σε νοιάζει λέει τι σε νοιάζει Τι ανακατώνεστε τώρα Τι μας νοιάζει μας, τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη Πέτριο Το Δεσποδηλίκη μας Τη Μαστούνα μας τη ναι. Μήτρα μας ναι. Τα αμφιά μας να μας προσκυνάει ο κόσμος και τελείως έχει ένα σήμερα. Πάει, δεν υπάρχει δεσπότη σήμερα. Τι τον νοιάζει αυτό, ναι! Τι τον νοιάζει. Τι δόξα. Η δόξα να είναι καλά. Η δόξα να είναι καλά. Να μας προσκυνάει ο κόσμος και τι μας νοιάζει, από εκεί και πέρα. εκεί που πρέπει να οργιστείς δεν οργίζει. που άλλο οργίστηκε ο Κύριος τιμάστε; όταν πήγε ο κακομήρης εκείνος ο ξηράν έχουν την χείραν και μπήκε με ξερό το χεράκι του μέσα στο ναό και ήταν η μέρα Σάββατο και πήγε στον Κύριο να τον θεραπεύσει και οι υποκριτές οι γραμματείς και οι φαρισαίοι άρχισαν να τον ελέγχουν Τότε ο Κύριος τη λέγει, περιβλεψάμε αυτούς με το γείτο. Οργήστηκε, οργήστηκε. Σου δίνει ο κύριο του λόγου για τους οποίους μπορεί και επιβάλετε να οργιστείς Προσβάλετε όχι το παιδί σου για το παιδί σου δεν θα οργιστείς Προσβάλετε όχι η γυναίκα σου για η γυναίκα σου δεν θα οργιστήσει. Προσβάλετε όχι ο άντρα σου για τον άντρα σου δεν θα οργήσεις προσβάλλεται ποιο το πλάσμα του Θεού προσβάλετε ο άλλος προσβάλετε ο ξένος ο άγνωστός σου εκείνος προσβάλλεται και προσβάλετε γιατί γιατί πάει κοντά στον Κύριο Αυτή είναι, αυτό είναι το κακό που κάνει Προσβάλετε γιατί γιατί πήγε στην Εκκλησία να βρει την υγεία του ο άνθρωπος και τον προσβάλλει ποιος, οι παπάδες εκεί είναι ένα οργιστής εκεί να γίνεις Τούρκος, εκεί να φύγει, να πάρεις το μαστίγιο εκεί να πάρεις το μαστίγιο <Κι> αυτούς με το εργείς εκεί οργίστηκε ο Κύριος αλλά δεν οργίστηκε όταν τον σήραν άδικα στο Σταυρό οργίστηκε ο δε Ιησούς σε όπα ο δε Ιησούς ακολούθηκε, ακολουθούσε όπως λέγει ο προφήτης Σαΐας ο Αυτός ο Σαμνός πως λέει εκεί, «και ως πρόβατον εναντίον του Κύρωτος, άφωνος, ούτως ουκανήγητος του μαυτού». Ουκανήγη, δεν μιλάει, δεν διαμαρτύρεται. «Ως πρόβατον επισφαγή νύχτη και ως αμνός άμμωμος εναντίον του Κύρωτος, άφωνος». Πώς αδικία είχε ο Κύριος να το του. μαυτου ουκανηγη δεν μιλαει δεν διαμαρτυρεται ως προβατον επισφαγη και ως αμνος εναντιον του κυρωτος αφωνος πως αδικια ειχε ο κυριος να υπερασπιστει τον εαυτο του πως τις έγιναν εκεί επάνω στον Κολοθά πόσα εγκρήματα εναντίον του γίνανε, πόσα ψέματα ακούστηκαν. ο δε Ιησούςessen Πως; Για τον εαυτό σου δεν θα διαμαρτυρηθείς. Δεν θα οργηστείς. Για το παιδί σου δεν θα οργηστείς. Για τη γυναίκα σου δεν θα οργηστείς. Για το σπίτι σου δεν θα οργηστείς. Για το χωράφι σου δεν θα οργηστείς. Για τον άλλον θα οργηστείς. Για τον άλλον, των αδικημένων να οργηστείς και αυτά μας τα δίδαξε ο Κύριος. Άνοιξε την πόρτα εκεί πέρα και διώχτα από εκεί. Οργή, απόλυση και φρονίμος. Να να οργιστείς, να οργιστεί όμως να οργιστεί όταν πρέπει να οργιστείς. Να οργιστεί όταν υβρίζεται ο Κύριος. Να οργιστεί όταν υβρίζεται η Εκκλησία. Να οργιστείς όταν ευρίζονται οι, οι ιεροί σου, οι ιεροί σου. Και όταν λέω ιεροί σου δεν εννοώ τα πρόσωπα όταν εμβρίζεται ο θεσμός του Ιερέου. να διαμαρτυρηθείς, γιατί αυτός ο ιερέας θα σε σώσει. Αυτός θα σε στείλει στον παράδεισο, μη κοιτάτε έτσι, μη κοιτάτε έτσι. Θα το πληρώσουμε όλοι, θα το πληρώσουμε ακριβά, θα το πληρώσουμε. Τον προσβάλλατε τον ιερέα, τον προσβάλλατε τον βάλατε στο περιθώριο, δεν του δώσετε καμία σημασία έρχεται η ώρα, μην ανησυχείτε έρχεται η ώρα έρχεται η ώρα, έρχεται θα ψάχνεις παπά και θα στη Θεσσαλονίκη και δεν θα βρίσκεις παπά Πού είναι ο παπάς, πάει ο παπάς γιατί τι έδωγες, τι τον θες? δεν τον έβριζες μια ζωή δεν πηγαίναγες στις βάρος του μια ζωή σα το είπα κάποτε που το είπε ένα παιδί βρε του λέω εσύ μπορείς να πας να παπάς όχι, όχι ποτέ γιατί ποτέ γιατί δεν θέλω να τρώω γιαούρτια στον δρόμο γι' αυτό γιατί εκεί κατείνησε ο ιερέας και ήταν παπαδοπέδι και έβλεπε την τράβαγε ο πατέρας όχι, οτιδήποτε άλλο εκτός από papa. Λάθο, εκτίμησή του, λάθο. Προσπάθησα να το πω, όχι. Λάθο από τη μια, από κοινό, λάθο έτσι όπως το βλέπετε το θέμα. Αλλά γιατί να τον καταντήσουμε εμεί έτσι. Γιατί. Γιατί να χαίρεσε, αυτό επι... επιτρέπει το επιτρέπει ο Κύριος αυτό να το παθαίνουμε γιατί να γελάς όταν υβρίζονται οι ιερείς γιατί και στην τηλεόραση μέχρι τη νύχτα αργά τα μεσάνυχτα την ώρα των δαιμόνων και κάθεσε και υβρίζει ο κάθε ένας παλιάνθρωπος εκεί στην τηλεόραση και χέρεις να ακούς εναντίον των ιερέων τι λέει παρακάτω Ορχή, είπα με απόλυση και φρονίμου. απόκρισης δε υποπίπτουσα αποστρέφει θυμόν ενώ λέει άμα απαντήσει τον άλλον που σε ενόχλησε που σε πειράζει του απαντήσεις με απόκριση υποπίπτουσα τι σημαίνει απόκριση υποπίπτουσα με ταπεινή κουβέντα το, απ το απαντήσει απλά και τα σε έβρισε δεν πειράζει είναι αγριεμένος ναι άμα και εσύ να το σπάσετε θα το διαλύσετε το σπίτι σας Απόκριση δε υποπίπτουσα αποστρέφει θυμόν είναι ο άλλος οργισμένος τι οφείλεις να κάνεις να τον αγριεύσεις ακόμα περισσότερο ή να τον καταπραϋνεις; Τι οφείλεις να κάνεις. Αν βλέπεις εκείνη την ώρα δεν υπάρχει λογική στο ξέρω κεφαλό μας. Δεν υπάρχει λογική. Εκείνη την ώρα κυριαρχεί ο εγωισμός μας μένα να μου πει έτσι να μιλάει έτσι αυτό το παλιοτόβαρο, να μιλάει έτσι αυτός ο παλιάνθρωπο και μιλάς έτσι για τον άντρα σου έτσι. Όχι! Oh. Εκείνη την ώρα θα μιλήσεις με απόκριση, υποπίπτουσαν Εκείνη την ώρα θα μιλήσεις με, με, με, με, με φράση, με φρασιολογία ταπεινή. Και έτσι λέει, αποστρέφει θυμό. Εκείνη την ώρα θέλει, δεν θέλει, θα υποχωρήσει και αυτό. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να είναι κάποιος αγριεμένο και να τον περιποιήσει με ταπεινά λόγια και να συνεχίσει να είναι αγριεμένος, δεν είναι δυνατόν. Και το θηρίο ηρεμή. Και το θηρίο ηρεμή. Δεν ξέρω αν έχετε δει στην τηλεόραση μερικές φορές που δείχνει εκεί τα άγρια θηρία. Μερικοί πώ θα πλησιάζουν. Ακόμα και τα λιοντάρια έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τα λιοντάρια. Πλησιάζει ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα, ήρεμα. Και το βλέπεις και εκείνο που μυαλό δεν έχει, λογική δεν έχει. Κυριαρχεί πάντοτε μέσα του το άγριο αίσθητο. Και όμως βλέπεις και το άγριο αίσθητο, μπροστά σε εκείνον ο οποίο τον πλησιάζει με γαλήνη, με ηρεμία. Ακόμα και το άγριο αστηρίο ταπεινότητα. Για πήγαιρε σε ένα σκυλί, δεν σου λέω σε ένα λιοντάρι, σε ένα σκυλί πήγαινε. Και πάρε ένα ξύλο και κοινήκα το να δεις Άμα είναι αγριόσκυλο, θα δει τα, τα, τα δόντια του πως θα στα δείξει. Γι' αυτό λοιπόν πλησίασε τον άλλον με απόκριση, υποπίπτουσα, μίλησε στον άλλον με ταπείνωση. Και τότε θα δεις πως και ο άλλο διορθώνεται. Πώς και ο άλλος καταπραήνεται, πώς και ο άλλος μαλακώνει μέσα η καρδιά του. Πώς μα διδάσκει ο λόγος του κυρίου αδερφοί μου. Ε. Προχτές ήρθε μια ψυχούλα, σε το λέω, γιατί συγκινήθηκα πολύ. Συγκινήθηκα, δεν θα σας πω τι μου είπε ακριβώς. Θα σας πω όμως πόσο έχει ωφεληθεί από αυτά τα κηρύγματα. Από αυτά τα κηρύγματα στις παροιμίες εννοώ μας έμαθες λέει Παπούλη, μας έμαθες να μιλάμε στις πεθερές μας μας έμαθες να μιλάμε στις νύφες μας; μα μας έμαθες να μιλάμε στους εχθρούς μας μας έμαθες να συμπεριφερόμαστε εγώ λέω σα έμαθα, εσύ μας έμαθες ο Λόγος του Κυρίου σε έμαθε και πως να μιλάς, και πως να συμπεριφέρεσαι και πως να προσεύχεσαι και πως να ταπεινώνεσαι και πως και πως και πως, πως το μέσα. Οκεανό θεμάτων. λόγος δεν λυπηρό, εγείρη οργά. Άμα μιλήσει, λέει με απόκριση, υποπίπτουσα έτσι, αποστρέφει θυμόν. Άμα μιλήσει, με ταπείνωση, πάει περίπατο ο θυμός. φεύγει ο θυμό, φεύγει. Αν ομιλήσεις όμως, λέει παρακάτω, με λόγων λυπηρών, δηλαδή με σκληρή κουβέντα, με πικρή κουβέντα, λόγος που θα λυπήσει δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος ο λυπηρό, λόγος που θα λυπήσει, θα ανοίξει πληγή στην καρδιά του Αλουνού. ο λόγος ο λυπηρό, τι λέει, εγύρι οργάς. Αγρίευσε ο άλλος, αγριεύεις και εσύ, του λες και εσύ πικρή κουμέντα Ω, oh, τότε Θεο, τότε, τότε, να τα διαζύγια Να τα διαζύγια Να τα εγκλήματα, εμένα ρωτάτε Δεν πάτε μες στις φυλακές να δείτε που σας το έχω πει και πάλι Ήμουνα Είμουνα προ, προ-προ-προ-προ-προ-δεκαπέντε πρω, πρω δεκαπέντε ημερών ήμουν εκεί Δύο Σάββατα συνέχεια πήγε και λειτουργήσα Δεν πάει να ρωτήσεις γιατί αυτοί που κάναν το έγκλημα είναι μέσα, γιατί. Για ρώτατος, γιατί κάνατε έγκλημα άνθρωπε, γιατί. Σου άρεσε και σκότανες. Όχι, δεν μ' άρεσε. Γιατί. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την οργή του. Δεν ταπεινώθηκε. Μια κουβέντα ο ένας, δύο ο άλλος, πέντε ο άλλος, δεκα ο άλλος, μαχαίρι και σπάξιμα. Ακούσατε προχθές έγινε η δίκη εδώ απέραντι λέει. στο Αγρήνιο. Πατέρας και γιος, μια καραμπίνα, από καθένας, πέντε τους εστρώσαν στο χώμα. 5. Πέντε. Πέντε. Ούτε ένα, ούτε δυο. Είδε τι είναι αυτό. 5. Τι είναι αυτό. Οργή. Τι έγινε. Γύρευε και εκείνα οι μακαρίτες πως θα μιλήσανε. Γύρευε και εκείνοι πως θα μιλήσανε. Δεν μπορώ να πω ότι εκείνοι θα ήταν οι αθώοι. Έτσι. Αλλά και εσύ δεν κράψεις. Κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα, καραμπίνα και δρόμο. Κι άντε τώρα, κάτσε ισόβια μέσα. Πατέρα παιδιών, ο ένα ο φωνιά. Κάτσε μέσα στη φυλακή. Ποιο θέλει, Ποιο θέλει, Να εδώ το λέει, Λόγο λυπηρό. Οι εγωιστικές κουβέντε που είπε, οι πικρές κουβέντε που αντάλλαξε. Πήγε να ρωτήσει να δει. Πού οφείλονται τόσα διαζύγια, πού φτάσανε. Αν ήταν λόγο ανηθικότητο, ναι, έλα να στο υπογράψω. Εγώ έλα να στο υπογράψω. Αν είναι, αν είναι λόγο ανηθικότητος εγώ στο υπογράφω. Το λέει η Αγία Γραφή. Γιατί χωρίζω τα ζευγάρια, γιατί με αγρίεψε, γιατί μου μίλησε, γιατί σίγουρα στη φωνή του. Γιατί. Τέτοια λόγια, τέ, τέτοιοι λόγοι διαζυγίων, αδερφοί μου, είναι, είναι, δεν επιτρέπονται. <Το> δεν επιτρέπονται. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι λόγοι διαζυγίων. <Το> Αλλά αν είναι από τέτοια να τα λέτε στα παιδιά σας. Τον διάλεξες κυρά μου. Τον διάλεξες κυρία μου, τη διάλεξες την κοπέλα αυτού, θα κάτσει από του πέρα να πεθάνεις μέσα εκεί. Καλά σου κάνει. Εσύ τη διάλεξες. Εγώ η μάνα σου, δεν σου βάζω υπογραφή. Δεν σου δίνω το δικαίωμα. Αλλά που είναι οι μανάδες, που είναι τέτοιε μανάδες μου δείχνετε, που είναι οι μανάδες αυτές που αμέσω ανοίγουν την αγκαλιά τους να πάρω την κοπέρα τους, να πάρω το γιο τους, να φύγει από την νύφη, να φύγει από το γαμπρό. Γιατί, γιατί να φύγει, γιατί να φύγει, γιατί ούσο ο Θεός συνέλεψε, εσύ τους χωρίζεις, γιατί. Τι δουλειά εσύ. Και αν υποθέσουμε ότι μόνοι τους χωρίσουν, στο σπίτι σου δεν έχουν καμία δουλειά. Mm. Καμία δουλειά! Mm. Δρόμο κερά πήγε. Mm. Δεν Δεν ξέρω ποια είσαι. Mm. Πού είναι αυτές οι μονάδες μου, δείτε. Ξέρετε πού τις βρήκα αυτές τις μονάδες, ξέρετε πού. Στους Άραβες πέρα εκεί. Mm. Στους Άραβες κάτω στα Ιεροσόλυμα που ειναι αυτή οι μοναδες μου ξερετε που τις βρηκα αυτή οι μοναδες ξερετε που στους αραβες περα εκει στους αραβες κατω στα ιεροσολυμα που πηγα mm. Ε βρήκα μια τέτοια, μια τέτοια περίπτωση. Εδώ Σαραβοέληνα παντρεύτηκε η αδερφή του εκεί πέρα με κάποιον. Όποιο του γούσταρε εκεί, βγήκε έναν Καφελικό εκεί πέρα και παντρεύτηκε. Έξω πήγαινε, πήγαινε, δεν σε θέλουμε, δεν σε θέλουμε. Φύγε, φύγε, φύγε. Η μάνα και δέκα αδέρφια, όλοι έξω. Πήγαινε, φύγε. Δέκα χρόνια παντρεμένοι ποσα είναι. Λίγο, όχι 10, 5 πόσα είναι. 5 πόσα είναι, 5 Δεν σε ξέρω, πήγαινε. Μα! Όχι. Πού είναι αυτέ οι μανάδε, μου τι δείχνετε παρακαλώ. Πού είναι τέτοιοι μανταράδε. Λόγο λυπηρό οργά ταπείνωσε τη φωνή σου κατέβασε τον, τον τόνο της φωνή σου και κοίταξε τον άλλον όχι να τον αγριεύει, κοίταξε τον άλλον να τον γαλινεύεις και να τον εξημερώνει όταν βλέπεις ότι έχει χάσει τα σέστα του, έχει χάσει τη λογική του και αυτό το προσυπογράφει στο δεύτερο στίχο να δεις τώρα πως μιλάει ένας σωστός άνθρωπος. Τι με κοιτάτε. Τι με κοιτάτε. Να δεις πως μιλάει ένας σωστός ένας χριστιανός άνθρωπος. Τι λέει. Γλώσσα σοφών καλά επίστατε. Η γλώσσα εκείνων των ανθρώπων, των σοφών κατά Θεών, των σοφών που έχουν μυαλό στο κεφάλι του που έχουν πνεύμα άγιο στο κεφάλι τους η γλώσσα αυτών των ανθρώπων λέει μόνο καλά ξέρει να μιλάει μόνο καλά δεν πάει τον άλλο ε, να τον σκαλίσει μέσα στην πληγή του γιατί πονάει δεν πάει τον άλλο να τον πατήσει στον κάλο που πονάει, όχι η γλώσσα του σοφού, η γλώσσα του Αγίου μόνο καλά ξέρει να μιλάει. Είσαι σωστός άνθρωπος. Μίλησε με γαλήνη, με ηρεμία, με ταπείνωση στο παιδί σου, στον άνδρα σου. Μη μου λες δεν μπορώ. Άσταυτα. Δεν μπορώ να κουματάρει. Ποιος, γιατί ποιος το κουμάταρε το παιδί σου μέχρι που μεγάλωσε. Εσύ δεν το κουμάταρες. Γιατί σου φύγει από τα χέρια σου, γιατί Γιατί Ξαφνικά έτσι μου κλάθηκε Μέχρι τότε σ' αγάπη, και από και πέρα έπαψε να σε αγαπάει Έτσι ξαφνικά Κάτι δεν έκανες Κάτι δεν έκανες, κάτι δεν χειρίστηκε σωστά Εχθεί εκείνο Κάπου του κράταγε στα κουμπιά και τα άχασε στα κουμπιά Κάπου. γι' αυτό κοίταξε να βρεις τις κατάλληλες φράσεις τους κατάλληλους λόγους την κατάλληλη διάθεση την κατάλληλη ταπείνωση και στον άγρα σου να μιλήσεις και στο παιδί σου να μιλήσεις και προπάντων και για τους δυο στο Θεό να μιλήσεις και για τους δυο Μη σα φεύγει ποτέ από το μυαλό η Αγία Μόνικα. Ποτέ μη σα φεύγει από το μυαλό. Αυτή που εκείνο το θηρίο που λεγόταν Αυγουστίνος το έκανε Άγιο Αυγουστίνο. Με τι προσευχέ δεν του πει τίποτα. Μπορούσε τόλμα για να του πει αυτό ήταν θηρίο, ανήμερο. Τι λιοντάρι, λιοντάρι, είπα προηγουμένω. Δέκα λιοντάρια μαζί έναν Αυγουστίνο δεν κάνανε. Χειρότερο ήταν. Έμπαινε μέσω σπίτι και έτρεπε το φιλοκάρτη τη και όμως είχε αλλού ανοίξει τον ασύρματο αυτό και μιλούσε και μιλούσε και μιλούσε μέχρι που αυτό το παιδί της τελικά ήταν ο επίσκοπος που την έθαψε ο Άγιος Αυγουστίνος πλέον ο επίσκοπος Ιπώνος <Συλώσια> γλώσσα σοφών καλά για φανταστείτε η Αγία Μόνικα να την έβριζε ο γιος της και να τον έβριζε και αυτή να τον καταργιότανε. Που κάνετε εσείς. Να τον διάβολο. Πόσες μανάδε δεν στέλνουν τα παιδιά τους. Και χριστιανές μανάδες. Και χριστιανές μανάδες. Που ερχόνται και εξομολογιώται. Υπάρχει. Πώς. Αν υπάρχουνε. Μία και δυο. Υπάρχει. Μία και δυο. Μία και δυο. Υπάρχει. Τι σας έχω πει. Μη μιλάτε σας παρακαλώ. Μη μιλάτε. Μόνο τον εαυτούλη σας ξέρετε. Δεν ξέρετε παράξω τι γίνεται. Μην μιλάτε σε πραγκαλώ. Δεν έχετε χαμπάρι τι γίνεται μες στον κόσμο. Το παιδί της στο διάβολο, όσο, ό,τι και να σου κάνει, μόνο να εύχεσαι το παιδί σου, τίποτε άλλο. Ακόμα και να σε δέρει να σε χτυπάει και εκεί άσχου. Μην μπεις κατάρα, έπιασε κατάρα αμέσως. Αντίθετα προσπάθησε να συγκρατήσει την κατάρα του Θεού. Γιατί η κατάρα του Θεού πως θα το χτυπήσει το παιδί σου. Γιατί είναι ασεβές απέναντι στους γονείς. Εσύ πήγαινε να προλάβεις την οργή του Θεού. Μόνο μια και δυο. Μόνο μια και δυο μανάδες που στείλαν τα παιδιά του σατανά. Μόνο μια και δυο. Μα πώς έχω να σα πω. Πόσα παιδιά έχουν, έχουν γίνει κομμάτια γιατί η μάνα τους είπε στα κομμάτια πίσαν παιδιά τα φέραν κομμάτια πίσω πόσα ένα και δυο δεκάδες δεκάδες στόμα σοφών καλά επίστασε εδώ θα φανείς αν είσαι σωστή χριστιανή τι ξέρει να μιλήσει, τι ξέρει να πεις πως ξέρει να μιλήσει να απαντήσεις σε εκείνον που οργίστηκε αδικαιολόγητα απέναντί σου Πώς ξέρεις να του μιλήσεις και άκου παρακάτω το αντίθετο «Στόμα δεν αφρόνων αναγκαίλει κακά» Είσαι άμυαλή, άμυαλή είσαι, άμυαλή είσαι. Δεν, έχεις, δεν έχεις πνεύμα Θεού τι θα πεις μόνο βλαστήμια θα πεις, αυτό σημαίνει αναγκαίλει κακά λέει βλαστήμιες, βρισχέσεις, σχρολογίες, παραδείγει το παιδί του σοτανά κάνει φτιάει «Στόμα αφρόνων» λέει, είσαι άμμυα Τι του είπες του παιδιού τώρα, κατάλαβες τι του «Στόμα δε αφρόνων» αναγκαίλει κακά. Προσπάθησε, μάλλον πρόσεξε πώς θα μιλήσει τον άντρα σου. Πρόσεξε και δεν χρειάζεται να πλαστιμίσεις το παιδί σου, δεν χρειάζεται να βρήσεις. Και μία προσβητική κουβέντα να του πεις μία αδιάφορη κουβέντα, το έχασες να σας πω κάτι εγώ πατέρα δεν έγινα με σαρκικά παιδιά εγώ έχω πολλά πνευματικά παιδιά που μόνο οι κύριοι ξέρουν πόσο τα αγαπάω άρα θα σας πω κάτι θα σας μιλήσω σαν σαρκικός πατέρας που δεν είμαι όπως σας είπα δεν ξέρετε αδερφοί μου να παιδαγωγήσετε παιδιά δεν ξέρετε Και δυστυχώς αργήσατε να το καταλάβετε Αν πεις εσύ που είσαι καλόγερος μπροσκέ... Ναι εγώ σας κάνω μάθημα Και αν θέλετε ακούστε Δεν ξέρετε Φανήκατε άχρηστοι γονείς Άχρηστοι Περαγωγήσετε παιδιά Πατήρ Γερβάσιος Ιωνία του Ιμήμου Τον βλέπετε εδώ στην εικόνα Είχε φτιάξει σχολές μητέρων εσύ πάτρεψε την τσούπα, σου την πάτρεψε 15, 16, 17 χρόνων, τι ξέρει εκείνο εκεί. τι να πω, Μήπω κάμια κουβέντα που δεν πρέπει μέσα εδώ. Εκείνο δεν ξέρει ούτε να φτύσει δεν ξέρει. Ούτε να φτύσει δεν ξέρει. Ούτε να πιάσει το πυρούνι δεν ξέρει ακόμα να φάει. Και στο πάτρεψε, να φτιάξει τι να φτιάξει η οικογένεια, θα φτιάξει αυτό. Και μετά κάθεσαι και τριγνεί γιατί διαλύθηκε η οικογένεια. Εν βέβαια θα διαλύθηκε η οικογένεια, δεν περιμένει δηλαδή. Τι περίμενες, να φτιάξεις σπίτι αυτό. Τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει. Η Αγία Γραφή τα λέει. Αν είχα την Αγία Γραφή γνώμονα, θα φτιάναν Το παιδί λέει μέχρι, μέχρι 11 χρονών, 12, παιδαγωγείτε! Τι σημαίνει παιδαγωγείται. Αυστηρότητα αυστηρότητα, ξέρει η Αγία Γραφή. θα το βρούμε ενδεχομένω και εδώ μέσα δεν θυμάμαι αν το λέει παροιμίες λέει κάπου σπάς του τα πλευρά του ο κακό η Αγία Γραφή, κακό φύγε φύγε αν η Αγία Γραφή, γράφει κακό φύγε έξω σπάς του τα πλευρά του λέει Αλλά μέχρι τη ηλικία των 12, μετά από εκεί και πέρα, τι λέει, λόγια. Λόγια μετά. Και ταυτόχρονα και στι δύο ηλικίε, προσευχή. Δεν αδείχνω να φτιάχνει παιδιά. Αντίστοιχο να φτιάχνει παιδιά. Γιατί, γιατί σέβεσαι τον νόμο του Θεού. Για αυτό σας έχουν, ούτε τους μιλήσατε ποτέ, σας κάνουν ό,τι θέλουνε. Έρχεται, μάνα τώρα, μου λέει, μου κουβάλησε τη φιλενάδα του στο σπίτι. Μένουν μαζί. Και εσύ, και εσύ. Τι να κάνω, φαπούλη. Τι να κάνεις. Δείχνου το δρόμο, δείχνει την πόρτα. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς; Μπορείτε να κάνει κάτι άλλο, όμως. Δώστε τα κλειδιά και φύγε. Από το σπίτι. Δεν μπορώ. Τότε λοιπόν ετοιμάσου για την κόλαση. Ετοιμάσου για την κόλαση. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Να στρώνει στο κρεβάτι του παιδιού σου να μαρτάνει; Δεν ξέρω τι θα, θα ξεπλύνει μεθαύριο. Δεν το ξέρω αυτό. Αν υπάρχει τίποτα να σε ξεπλύνει. Τι λόγο τι θα σου... Τι θα του πεις αυτού του παιδιού μεθαύριο. Τι θα του πεις. Τι δικαιολογία θα βρεις μπροστά στο δικαστήριο να απολογηθεί, Τι θα του πεις. Με πίεζε ο γιο μου. Και τι έγινε. Και θα παρουσιαστεί ο Άγιος Γεώργιος μπροστά σου και θα σου πει και εμένα με πίεζε ο αυτοκράτορας να αλλάξω πίστη και δεν αλλάξα. Κάθε και με σε κομμάτια και εμένα με πιέζαν θα σου πει εσένα σε πίεζε ο εμένα με πιέζαν πως θα γίνει στόμα χρόνων αναγκέλει κακά Μάθε λοιπόν πως να μιλά σαν χριστιανό που είσαι. Θα την πει την αλήθεια, αλλά θα την πει με εκείνο τον τρόπο που δεν θα ανοίγει πληγές, αλλά θα επουλώνει πληγές. Τελειώνουμε εδώ. Και αν θέλει ο Κύριος την άλλη, το άλλο Σάββατο, την άλλη εβδομάδα, και πάλι είναι εδώ θα τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μα.